Καλύτερα μια ώρα ελεύθερη ζωή παρά 40 χρόνια σκλαβιά και φυλακή. Ά, να μην σταματάω. <Το> Ελευθερία ή θάνατος. Αυτό έπρεπε να το είχαμε παίξει 25η. Αλλά τι έγινε. Αλλά επειδή είχαμε πολλά υλικά από τότε, <Το> από τότε είναι αυτό το αιχητικό. Το παίζουμε τώρα που τελειώνει ο μήνα. Να μετά. προλάβουμε τουλάχιστον το μήνα. Είμαστε ειλικρινεί, να εκτιμηθεί ναι, ναι, ναι, ναι, Είναι διαχρονικό, ναι. Είναι διαχρονικό, μιλάει για την ελευθερία τα 40 και χρόνια. Τέλο πάντων, ο Μπουμπούκος είναι. Δηλαδή, ναι. όποτε και να τον παίξει, μια επί... επίκαιρη παπάρα θα την πει. Λάθο. Ο Μπουμπούκος είναι όποτε και να τον παίξει. Τελεία εκεί πρέπει έτσι. να πει Δεν χρειάζεται να το συνεχίζουμε. Χαμένη θα πάει. Ω, δεν λοιπόν, ξέρω, εσύ, εσύ αυτά εσύ τα λε. Εγώ τα λέω. τα Έπρεπε να διαχωρίσω. Με έναν ψεύτικο τρόπο Ωραία ατμόσφαιρα έξω τι είναι ε, Αυτό... ε, Δεν υπάρχει ε, αυτή η χώρα δε... Αυτό μια νέφος είναι δεν Η σχόνη από την Αφρική είναι χτες, Η μπίχλα είναι να σου πω, Μιλούσα χτες με έναν επιστήμονα Δεν θα πω τι επιστήμονας είναι Το λέγανε κοίμωνα Όχι Α. και λέγαμε όλα αυτά που έχουν γίνει τα τελευταία 2-3 χρόνια Πόλεμοι, πανδημίες, ακρίβες ξέρουμε Α, τα ξέρουμε όλοι με τα πανδημίες Και του λέω μόνο το ηφαίστειο της Αντορίνης Λέω και UFO δεν έχω ενέρθει UFO κυβερνάει Το ηφαίστειο μου λέει Της Αντορίνης Έχει μια κινητικότητα Το παρακολουθούν κάποιοι επιστήμονες Γιατί δεν είναι όπως παλιά Έχει Δεν λέμε ότι έχει ξυπνήσει, δεν ξέρουμε θα γίνει προφανώ με ναι, τη γη. Αλλά όνειρο, βλέπει είναι, όνειρο. Δεν είναι ήρεμο όπω ήταν παλιά. Οκ, okay, του λέω. Θα γίνει και αυτό άρα. Ε, Αφού έχουν γίνει τόσα. Τσουνάμια δεν έχει η χώρα μα παράδοση σε τσουνάμια, Πώς αλλά ούτε τσέχεται Δεν εννοώ σε αυτά Ομινοϊκός που έχει Ο μινοϊκό πολιτισμό έτσι καταστράφηκε κάτω στην Κρήτη. Από τσουνάμια από πίσω. Δεν έχω πολιτισμό στο μυαλό μου που είναι ευκαιρία να καταστραφεί. Τη Μερδώνη. Ο μινοϊκό πολιτισμό. να mm έρθει το τσουνάμι να πάει εκεί. Η πατή από πίσω που είναι το πολιτισμό μόνο εκεί όμω τοπικά. Το να αφήσει το Πολιτεχνίο ήσχο. και να καταστρέψει το Μενδόνιο Νίδρυμα. Αν και δεν ξέρω αν θα κάνει χειρότερη ζημιά το τσουνάμι από αυτή που κάνει η Μενδόνιο ήδη στον πολιτισμό. Ναι. Απλά το τσουνάμι θα κάνει στο Υπουργείο του Πολιτισμού. Έτσι λοιπόν ξεκινήσαμε με το Ρηγαφερέο. Καλύτερα, μια σόρτωση. Το Θούριο. Όχι. Η επιτάρρυξη Μαρκώρα. Το Θούριο του Ρήγα. Γιατί θα πάμε στου μισθού, να ξέρει ότι είναι χαμηλή μισθή τόπο. Το λε εσύ που είσαι μισθωτό. Τα λεωπαγκούρια είναι χαμηλά κρατημένα. Άρα φτάνει. Το λέει ο Κίρκο που είναι μισθωτό, η Ελένη έξω, Μα όλοι μισθωτοί. Είναι χαμηλή μισθή, αλλά το λέει σαν ένα μισθωτό ακόμα. Ποιο, ποιο. Ο Μισό. Ο, ο... ο Διευθυντή Τράπεζα τη Ελλάδο. Όχι. Τουρνάρα. Όχι. όχι, όχι. Ο Χατζηδάκη. Πιο πάνω. Πιο πάνω. πάνω. Η Σακελαροπούλου. Πιο κάτω. Α. <laughs> ο Μπουμπούκο. Πιο πάνω, πώς θα γίνει αυτό αφού το προσδιορίσαμε, τέλειως το αστείο πριν, mm. πάμε να ακούσουμε Οι μισθοί στην Ελλάδα είναι ακόμα χαμηλή και πρέπει η μισθοί να ευθυγραμμιστούν με την αναπτυξιακή δυναμική της χώρας. Σε διάφορους κλάδους συμβαίνει. Πολλές φορές μου λένε εργοδότες δεν βρίσκω υπαλλήλου. τους λέω πλήρωση περισσότερα. Λέω περισσότερα Λέω Λέω Λίγο περισσότερα. Πολλέ φορέ μου λένε εργοδότε, δεν βρίσκω υπαλλήλου. Τους λέω πλήρω περισσότερα. Λίγο περισσότερα. Δηλαδή, επειδή μιλάει με εργοδότες από ό,τι καταλάβουμε, εμεί το δεν πρέπει να πολύ μιλάει. Αν τον ρωτήσει ένα μισθό, γιατί η μυστική είχα μιλήσει και τι θα κάνει κύριε Προσπιπογία. Θα του πει, έχω πίσει του εργοδότε να πληρώσουν, να πληρώσουν περισσότερο. περισσότερο. Δεν πληρώσουν τι να κάνω, εγώ τόπο. Αυτή είναι η πολιτική τη κυβέρνηση, αυτή, αυτή είναι το άνχο. Εγώ το έχω πει, παιδιά, του τόπα, το δεν το ανεβάζουν. Θα το ανεβάσω τέλο του άλλου μήνα, πότε είναι. Δεν δυναμέμαι. Θα κάνω σε αυτό το μήνα. Εγώ τι να κάνω άλλο. άλλο. Θα κάθουν δεν... ασκάκι με αυτά. Δεν... Δεν... Ναι, έχει τόσο στο κεφάλι. Δίνουν μισθού. Δεν αυξάνουν του μισθού. Τέλο του μήνα περιμένουμε, ξεκινάει ο Απρίλη. Περιμένουμε τέλο του μήνα αύξηση του μισθού. Έτσι το έχει πει. Εντάξει. Ο πληθωρισμό τρέχει ήτανε. με 7% πληθωρισμό. Έχουν Α... υπερχήσει και οι επενδυτικέ διαφημίσει κτλ. Να επενδύσουμε κάπου αυτή την αύξηση. Αν η αύξηση που δοθεί θα είναι κάτω από 7% είναι ένα ωραίο πελώριο 0. Γιατί όπω έρχεται έχει ήδη φύγει. Δεν βάζω μέσα τη ΔΕΗ. Γιατί αν μείνει κάτω από θα μείνει κάτι. Είπε ίδιο... σαν να μείνει κάτω από 7%. είναι 37 λεπτά η προηγούμενη αύξηση. Ναι. Συν αυτό εδώ που θα είναι κανένα 20 λεπτά, είναι 50 cents τη μέρα. Θα είναι. Τη μέρα. Είναι σημαντικό. Ε, ε, ε, η ημερομηνιακή ή την ημερολογική. Το κουλούρι ή, έχει ή, 60. Το κουλούρι που παίρνω εγώ έχει 60 cents, έχει ανέβει. Είναι μεγάλο όμω. Το παίζει για δύο, δύο μέρε. Κανονικό είναι το κουλούρι. Το τρώσω ολόκληρο. Ε, εντάξει. Άμα κάνετε. Σπάταλη ζωή, χεροπόλη. Μήπω πετά και λουλούγια, σπίστε. Το πάλι λιτοβίο. Το κάναμε με Ολόκληρο κουλούρι πε τη μέρα. Γλάστι τη μέρα. το μισό, σαν να είναι εσέ. Πρέπει να φ Το σε θα τρώμε. Το σέ, το μισό. Και το άλλο μισό. Φεγγαράκι, μισό φεγγαράκι. Τι θε, Παναγία Πετρούτα. Μπαγιάτικο, μπαγιάτικο ναι, ναι. είναι την επόμενη μέρα. Αυτά μπαγιάτικο είναι. Το κόψε, βάλε φιλαδέλφια. Κάτι αλεύρι από την Κίνα είναι μέσα και μπαγιατεύουν αμέσω αυτά. Ποιο το δώει, αυτό. Εγώ. <laughs> τι τι, τι είναι αυτή. <laughs> <laughs> <laughs> ξαφνικά για τα κουνούρια τη Θεσσαλονίκη. Okay, <laughs> αλλά... Το σουσάμι από πού είναι. <laughs> Δεν ξέρω. Να, την Ουκρανία. Από την Οδό Σουσάμι. Σεσαμιστρικς <Sess> ah, okay. Οκ, <laughs> okay, εντάξει, αρκετά, αρκετά Παραπήγε πέμπτη <laughs> Παραπήγε. Ε, Ξεκίνησα με ψηλά τον πύχη <laughs> Ναι, το, το κατάλαβα, έχεις δίκιο σε αυτό Αφού λοιπόν ακούσαμε τι, κάνεις τους, τι λέει στους εργοδότες Ανεβάστε τους μισθούς ναι. Αυτοί δεν ακούνε, δεν μας έχει πει ποτέ την απάντηση Ο, του, ο εργοδότης του εργοδότης. κράτους κάνει και αυτό Στο ίδιο, στους υπαλλήλου, γενικώ. Ναι. αυξάνει τους μισθού, υπάρχουν αξιοποχείς μισθή ε, ή δηλαδή, στον ιδιωτικό τομέα φορελαφρύνει, κάνει όχι, βοηθά λοιπόν. για να γίνει αυτό όχι, στην κατάσταση που είμαστε καμία αύξηση μισθού όσο γενναία και να είναι δεν μπορεί να ικανοποιήσει όλο αυτό το μακελιό που γίνεται Δεν υπάρχει ναι. περίπτωση, δεν ζει κανονικά. Δηλαδή, ο επόμενοι λογαριασμοί τη ΔΕΗ θα ξεκλειρίσουν οικογένειε. Θα τυνάξουν, θα πάρουν. Θα, θα, θα πάει μπουνε, το καντιλέρι, σύννεφο. Το καντιλέρι, και επειδή βλέπω και. ευτυχώ ανοίγει ο καιρό. τι δημοσκοπήσει να μην είναι και τόσο καλέ. Oh, τι θα γίνει. Και λες. από κάτω λένε ότι οι δημοσκοπήσει δεν είναι καθόλου καλέ. Ελπίζω να έχουμε ρεύμα τουλάχιστον. Κατά βαράθρωση κανονική. Ελπίζω να έχουμε ρεύμα για να είναι ανοιχτή η τηλεόραση, να προλαβαίνει να γίνει προπαγάνδα. Τουλάχιστον. Να φτάνει και η τηλεόραση. Μόνο εκεί να είναι προπαγάνδα. Την τηλεόραση θα γίνει. Θυμάσαι και οι Σιριζέοι που στι εκλογέ του 19 είχαν τι δικέ του δημοσκοπήσει και λέγαν Πάμε καλά. Α, το θυμάσαι και είδαμε του 12 μοναδικοί. Κάτι τέτοιο γίνεται. Του πάμε καλά. Ναι. Βέβαια του έχει πιάσει ένα πανικό ετούτο εδώ, δεν είναι χαϊβάνια σαν του προηγούμενου. Δεν ξέρω αν μπορούν να ανατρέψουν το κλίμα. Έχουν Αλλά όμω έχουν μια επίπτωση. Δεν είναι μέρο. Τα μέσα είναι η αιτία τη ΣΥΤΑ. Τα μέσα θα γίνουν η αιτία τη ΣΥΤΑ. Γιατί έρχεται και προστίθεται όλο αυτό στην αγανάκτηση του κόσμου στο υπόβαθρο τη ζωή που δεν μπορεί να ζήσει. Έχει και κάτι άλλο, τον λιβανίζουν από πάνω και αυτό θα φουσκώσει όλο αυτό, θα γίνει χειρότερο. Έχουν απαξιωθεί τα μέσα έτσι κι αλλιώ, τα Έχει, κανάλια έτσι, που είναι έτσι, το νούμερο ένα. Πάντα υπάρχει ένα οπότε τα κομμάτι. αίτια τη σύτα θα είναι τα μέσα. Mm. Αλλά δεν το έχουν πιάσει μέχρι στιγμή και προσπαθούν με διάφορου τρόπου να κάνουν τα δικά του. Όμω η υπευθυνότητα ναι. είναι. θηλυκό. Μπράβο. Α. Αλλά δεν είναι μόνο θηλυκό, είναι και κάπου... Ω θηλυκό ναι. πάει στον... Είναι κατεργάρα, γυναίκα. Ναι, άστα σεξιστικά. Ά, ναι. Πάει. Σεξιστικό, α τα κάνει. Οκ, εντάξει, ναι, ναι. Και ταινία. Okay, Τενία. Ται, Πονηρό θηλυκό. Κατ' εγγραφή. Γυναίκα, άλλη και ναι. Πάει ω θηλυκό στο τηνκόμενο θέμα. Mm. Έχουμε εκλογικό νόμο. Με λέτε Ρωτά. να ξανααλάξω το τίποτα. Αν θα, θα ξανααλάξω. Δεν είναι σοβαρά πράγματα. Είμαι ένα υπεύθυνο. Βοξάστε, Βοξάστε με. Είμαι ένα υπεύθυνο θεσμικό πολιτικό, ο οποίο. Έχει μάθει να, να, να πορεύεται με, με κανόνες Δοξάστε με. με Είμαι ένα υπεύθυνο θεσμικός πολιτικός Ο οποίος έχει μάθει να, να, να πορεύεται με, με κανόνες Δοξάστε με Ο Φοξάστε. Φοξάστε. ίδιος λέει για τον εαυτό του ε, Ναι Εγώ το εκτιμώ Όχι, αυτό πάντα. Δεν θα πει εμεί Εμείς που... ξέρουμε εμεί. ξέρουμε. δεν είμαι... το ξέρει τον εαυτό Κάτι έχουμε καταλάβει. Κάτι <laughs> έχουμε, Αλλά δεν μπορώ τις τι μετριοφροσύνε, τι αυτά είναι για του μέτριους Σε Ο, ο ίδιο λέει ότι είναι υπεύθυνο πολιτικό. Τέλειω. Τέλειω. Τέλειω. Για να του λέω ο ίδιο, δεν είναι. Πώ έλεγε. έλεγε ότι εμεί είμαστε ανεύθυνοι ατομικά, έχουμε ατομική ευθύνη. Σωστό. Και ήξερε για μα. Έτσι ξέρει και γι' αυτό. Και τώρα είσαι ανεύθυνο ατομικά. Πα και παίρνει λιέλεο. Πού πα κύριε. Πού πήρα αραβοσιτέλεο. Αρβοσιτέλεο. Ναι, ναι, ναι, ναι. Το αντικατέστησα όλα και τα κουτάκια. Όλα αυτά είναι διαφορετικά. Τα... Ναι, ναι. <laughs> το πέρα από το ελαιόλαδο είναι διαφορετικά όλα αυτά. Ναι, ναι. Ηλιέλεο, αρβοσιτέλεο, σπορέλεο. Το σπορέλο είναι άλλα. άλλα. Φινικέλεο. Το σπορέλο από τη σπόρια είναι. <laughs> Που βγάζουν το ελαιόλαδο. <laughs> τα σπορέλα. Οκ, <Ναι. laughs> okay, εντάξει. Κατάλαβα. Το πήρες... αρβοσιτέλεο, επειδή έχετε από την Αραβία. Εντάξει. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <Okay. laughs> Έχουμε ακόμα. Οκ, okay, πέμπτη βαριά, σα ευχαριστώ. Βαριά, πιάσει... βαριά, πέμπτη βαριά. Ωστόσο, ισχύει ότι αραβοστέλαιο υπάρχει ακόμα. <laughs> υπάρχει μια σχετική άνεση. Το, το ηλιέλαιο υπάρχει. Γιατί το, το πήρε, Γιατί πρέπει να αντικαταστήσω τι συνταγέ μου που έχουν ηλιέλαιο με αραβοστέλαιο, να δω αν έχει διαφορά ah. και δεν έχει τελικά καμία διαφορά. Ισχύουν τα ίδια. Αν κάνει κέικ με αραβοστέλαιο πλέον. Ah, ε, είναι το ίδιο με το ηλιέλαιο. Μην, μην διστάσετε, φίλε. Ναι, θα μα οδηγήσουν τώρα όμως, στην κατανάλωση άλλων ελαίων. Και αιθέριον ενδεχομένως Τι Αλλά θα μην πάσουμε. τα στο φαγητό Μπλαστρό σου μόνο <laughs> okay. Ακούσαμε λοιπόν τον υπεύθυνο Α, Ναι τον υπεύθυνο ουσύνη. Υπεύθυνος πολιτικός και ξεχειλίζει η ευθύνη θάλακα Σε όλες τις έτσι και αλλιώ η ευθύνη ε, Ακούσαμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη Υπάρχει όμως και εναλλακτική Σε αυτόν τον τόπο Πρέπει να τα βάζουμε μόνο στο είναι. κεφάλι μα. Γιατί δεν έχουμε αντιληφθεί ποια είναι. Δεν έχεις αντιληφθεί ποια είναι. καλά για ότι πάνε κατά και καλώ να πάνε. Ναι. Και καλώ να τον πιούν, εγώ σου λέω. Ναι, δεν πάνε κατευχήν και για τον άλλο. Τι άλλον, θα γίνει όπως. μετά. Δεν ξέρω. Οι μόνο κατεβαίνουν. Για όλου κατεβαίνουν. Για όλου κατεβαίνουν. Είναι ένα θέμα. <σοκίτα> έχει ώρα του, Κυριάκου, του Του γκόστι μπάστρε εκεί, μέχρι να φτιάξει. Όλοι αυτοί μαζί με. Ο Τσίπρα λοιπόν ήταν στην πάτρα. Πάτρα πήγε χτε, αν δεν κάνω λάθο. Ναι, γιατί δεν κάθεκε μέσα από το τριβίο και ο Ανδρουλάκη. Δεν τον αφήνουν να κάτσει να ξεκουραστεί μέρα, Εμένε, παραμέρα, μέσα, τον παραμέρα. Το, το, το, το, το, το, τι στα εγάλια το τραβάνε. Τη το, ζωή το, του Μητσοτάκι θα θέλει να έχει. Και δεν την είχε. Με το που έχασε τι εκλογέ. Εγώ νομίζω και πριν τι εκλογέ το Μαξιμού, αλλά άστο αυτό. Με το που έχασε τι εκλογέ ήταν αραχτό, τον έβλεπε. Αλλά με του το βγει Τώρα... και ο Ανδρουλάκη, φόρτσαρε και αυτό τον αφήνουν να ηρεμήσει. Πήραζε να, Πήραζε να βγει ο Γιωργάκη από τον Πανδρέου. Πήραζε να βγει ο Γιωργάκη από Πανδρέου. Για όλου καλό θα με για, για την Ελληνοφρένη μας. Φρένη θα ήταν καλό, για τον Τσίπρα. Τώρα που πει Γιωργάκη και εγώ που είπα Τσίπρα, ήρθαν όλα αυτά και ενώθηκαν. Ο ελληνικό λαό έχει κατανοήσει ότι αυτή η κυβέρνηση δεν θέλει και δεν μπορεί να σταθεί δίπλα στην πλειοψηφία τη κοινωνία που χυμάζεται, λέει, λατείτερα. Και εγώ σήμερα από εδώ, από την πάτρε θα πω κάτι που έχει ξαναϊποθεί, αλλά σήμερα. Βρίσκει την πραγματική του σημασία και αξία, είναι απολύτω κυριολεκτικό. Αν δεν αλλάξουμε, θα βουλιάξουμε. Ή αλλάζουμε, ή βουλιάζουμε. Φοβερή έμπνευση στο σύνορα. Μεγάλη. μεγάλη. Τώρα, α, α, τι αμπνεύση. έγινε μετά την αντιγραφή στον Αντρέα, πήγε στο γιοκάκι. Έχει βγει Παπανδρέου. πια σε όλη την οικογένεια. Ή, ήταν στο πι, Παπανδρέου. Δεν είδε ότι ήταν γάμο μπροστά ναι. από το α που είχε συνηθίσει και αντιγράφει ό,τι Έχει άλλο γιοκάκι, Παπανδρέου, αν θέλει <laughs> να αντιγράψει. <laughs> <laughs> το, <laughs> το Θείο, ναι. <laughs> Τερνώντα Εντάξει, σηκώσει όλα αυτά. Ήταν πολύ επιτυχημένο εκείνο του Γιώργου Παπανδρέου. Για αλλάζουμε, βουλιάζουμε. Είχαμε <σ Behind the rules> αλλάξει τότε, έφερε το μνημόνιο Γιώργου Παπανδρέου. Και δεν βουλιάσαμε. Όπω όλοι δεν βουλιάξαμε, είδαμε, δεν βουλιάσαμε. Και χρησιμοποιεί το ίδιο σύνθημα και το θεωρεί και επίκαιρο ο Αλέξη Τσίπρα να ξανααλάξουμε για να μην ξαναβουλιάσουμε. Δεν το θεώρησε επιτυχημένο. Αυτό σου λέει, αυτό πήγε καλά. Α το ξαναπώ. Αντί να πει βουλιάζουμε, επειδή αλλάζουμε με αυτό τον τρόπο που αλλάζουμε. Αντί να πει αυτό που θα ήταν και μια αριστερή, μια διαφορετική οπτική, πήγε και έκανε ένα μάσημα, Τη χαζομάρα Τη χαζωμάρα τη βλακία τη βλακεία. ξεπερασμένη που δεν έπιασε κιόλα. Δεν έπιασε και κάτι... εκείνο, ούτε αυτό θα πιάσει. Ακού κάτι που είναι παροχημένο και συνδέεται με πρόσωπα που έχουν καεί, όπω είναι ο Γιώργο Παπανδρέου. Mm. Παρ' όλα αυτά. Έτσι γίνεται η αντιπολίτευση. αυτό Πέφτει ο ένα, δεν κουτσό ανεβαίνει ο άλλο. Να δω τι ακριβώ θα γίνει γιατί θέλουμε σταθερότητα. Σταθερότητα. Με Παρτούζα τη βλέπω σταθερότητα. Δηλαδή. Δηλαδή, <laughs> πώ να εξηγήσει την Παρτούζα. Υπάρχει σταθερότητα σε αυτό που περιγράφει. Υπάρχει μια σχετική σταθερότητα. Μα αυτό διακρίνεται κυρίω από αστάθεια. Συμφωνεί, αλλά η απλή αναλογική ενδεχομένω βοηθάει αυτή την κατάσταση τη Παρτούζη. το ζεις για να γίνει πιο λόγιο, ότι δίνεις κύρος στο λόγο, είναι λες μια λέξη κινή, κινή ναι, όχι μόνο κινή, κινή κινή, Χρειάζεται σταθερότητα τόπους. Πρέπει να το καταλάβεις και εσύ, πρέπει να το καταλάβουμε όλοι. Σταθερότητα σημαίνει δεν διεκδικούμε Παραπάνω μισθού. Δεν διαμαρτυρόμαστε για τη ΔΕΗ. Δεν διαμαρτυρόμαστε για τα κάψιμα. Μόκο. Τηλεόραση όλη, μέρα, τηλεόραση όλη μέρα. Τηλεόραση όλη μέρα. Δεν διαμαρτυρόμαστε ναι, ναι, ναι, ούτε ναι, ναι, ούτε κάνει για του πολέμου. Ούτε για τη δημοκρατία γενικότερα. Τίποτα. Όχι. Διαμαρτυρόμαστε. Βάζουμε ουκρανική σημαία στο Facebook. Ναι, ρε παιδί μου. Βασφριακή. Με, με, με, με, με όρου κάπου. Και διαμαρτυρία να έχει και ένα πλαίσιο. Εσώρι. Και αν κάνει διαδήλωση ο Παγκογιάννη, κατεβαίνουμε μια σημαία τη Ουκρανία ή 500 που θα κατέβουμε το ποτήρι στο χέρι. Με τον Παγκογιάννη όμω. Όχι με τίποτα άλλε διαδηλώσει που φρακάρουν την κίνηση τη πόλη και την πρωτεύουσα όλη. Όχι. που είναι ω Μπορείς... Πέρα, την μπλέμπα τώρα των 20.000. Που είναι η προ... απειλή Λε? Δια, Λε? Δι -διαδήλωση, ας πούμε δωματίου που λέμε. Που δεν ενοχλεί κανέναν πάνω στο πεζοδρόμιο, όλη η Όμορφα, καθαρά, περιποιημένα. Αυτό είναι ο ένα πυλώνα τη σταθερότητα. Εδώ πρέπει να πάμε στην Νέα Μάκρη, δεν θυμάσαι που λέγεται Ποιο είναι η τα έλεγε. Ναι, ναι ναι Να γίνονται εκεί οι διαδηλώσει για να μην στο κέντρο τη Αθήνα. Ναι, να μην μπλοκάρει το κέντρο. Mm. Τι άκουσε ο κόσμο. Ότι θα ρωτήσει ο κόσμο που θα διαδηλώσει τον όποιον. Είχε φάει ένα δόσαφο τότε εκλογέ, θυμάμαι. <laughs> και θα το συζητήσουμε ας πούμε, αυτό. Ναι, ναι. Ότι είμαστε στην Ελλάδα, να τον και τόπο. Πουλ μας, σαν να βγαίνουμε στο Κούλμα, σαν στην Τενήση. Και θα συζητήσουμε. Άμα στη Βαρύμποπ να κάνουμε μια ναι, ναι. <laughs> ναι, μην ξεχάσουμε. Ο ένα πυλώνα τη σταθερότητα είναι αυτό. Τι πρέπει να κάνει ο κόσμο. Ο άλλο πυλώνα τη σταθερότητα είναι το πολιτικό σύστημα και έτσι όπω το όρισε Ο Κυριάκο Μητσοτάκη. Στόχο είναι η σταθερότητα. Όχι επί τούτη η αυτοδυναμία. Από εκεί πέρα, ο λαό θα μα υποδείξει τελικά. Εάν η χώρα θα κυβερνηθεί από ένα κόμμα ή από περισσότερα από ένα κόμμα. Τώρα βέβαια ότι η χώρα θα κυβερνηθεί. Αυτά τα είπε στο φόρουμ του Οικονομικού του Αχυδρόμου προχτέ. Εδώ ο Λάνσσαρντ είναι καινούριο αυτό. Άλλαξε στρατηγική. Είπε ότι ο στόχο είναι η σταθερότητα, όχι η mm. Γιατί μέχρι προχτέ. Έλεγε αυτοδυναμία και πάμε, αυτοδυναμία. Το ακριβώ αντίθετο, αυτοδυναμία. Εγώ είμαι πάρα πολύ καθαρό σε αυτό το οποίο λέω και θα ζητήσω από τον ελληνικό λαό αυτοδυναμία όποτε και στι εκλογέ που θα γίνουν στο τέλο τη τετραετία. Και διπλέ να είναι οι κάλπε, εγώ ζητώ αυτοδύναμη διακυβέρνηση γιατί πιστεύω ότι κυβέρνησα καλά αυτό το διάστημα. Να σα πω ότι όσο και αν αυτό μπορεί να σα ακούγεται σήμερα ε, φιλόδοξο, η Νέα Δημοκρατία θα διεκδικήσει την αυτοδυναμία και στην πρώτη κάλπε. Και με την απλή αναλογική. Αυτό είναι ο στόχο μα. Εδώ κολλάει τι έγινε. Κυριακό, δεν σε γουστάρει η χωριά τη. <σχετί> Γιατί το γύρισε λίγο. Είπε, Θα ζητήσω αυτοδυναμία, όχι θα την πάρω. Α θα ζητήσει ο καθένα, είναι. Σταθερότητα. στον Άγιο δε, αη, Το καινούριο είναι σταθερότητα, όχι αυτοδυναμία. Και είπε πάλι στην συνέντευξη προηγουμένω ότι με συμμαχικέ κυβερνήσει θα μπορέσουμε, θα προσπαθήσουμε, θα βλέπαμε. Αυτή είναι το ζενό. Πόσοι α, θα μπουν σε αυτή την παρτούζα. Έναρκετοί. Κρίμα, χωράει κι άλλο. Το κοινάλ θα είναι μέσα έτσι κι αλλιώ. Τώρα θα δούμε καμιά εκπλήξη των δύο μεγάλων Δεν τα ξέρω, δεν τα πιστεύω αυτά Είναι οι δύο μεγάλοι, δεν ξέρουμε καν τι επόμενε εκλογές ποιοι θα είναι Ο Βελόπουλος και η Δημοτική Συμφωνία Του Μπογδάνου Κρατάω όμως μαζί με το υπεύθυνο που είπε Είμαι υπεύθυνο, είπε έχω κυβερνήσει καλά τον τόπο Καλά Δηλαδή Έχει επίγνωση ο άνθρωπος Το ότι γκόμενος Θεέ μου πλέον Αυτοβαυκαλίζεται με αυτό Όχι. Δεν διαφωνώ, εγώ ότι η Χριστίνα που ρυθμίζει τον ήχο. Δεν διαφωνεί. Άρα τρει στου τρει. στα 100% επιτυχία. Κάνει ένα κάλλο, δύο μπάρδε. Το, το λέει και ο Μισουτάκη ο ίδιο. που 4. είναι και γνώστη. Τέσσερι. Από του τέσσερι που ακούσατε, ναι. η Χριστίνα δεν μίλησε αλλά την καταλάβαμε, είμαστε τα 100%. Νέψε, μόρι νέψε. Ένεψε. Ένεψε, Ένεψε και είπε ναι, συμφωνεί και αυτή. Οπότε όλοι μαζί. Να τα αφήσουμε αυτά τα πολιτικά. Θα γίνουν εκλογές εκλογέ όποτε γίνουν. Το προσδιορίσει για του χρόνου την άνοιξη. Σημασία έχει ότι πια οι νέοι να γυρίσουν σε αυτό το τόπο. Να δουλέψουν, θυμάστε τον άλλον που είχε γυρίσει Κάση και είχε Στο παντού. <στοφικό> <στοφικό> και λέει: Πειράζει, σκεφτόμουν, λέει: Πολλά χρόνια να γυρίσω, αλλά μόλι γύρισα είχα δουλειά. Και μου λέει: Ο Κυριάκο, μπράβο που γύρισε και προτίμησε στην Ελλάδα να βρει δουλειά. Ναι. Και ήταν ο γιο του Εργοστασιάρκη. Είχε τότε τα νερά. Το, δηλαδή, 20, το δεχει, ναι, ναι. Και σκεφτόταν ακόμη και ο γιο του Εργοστασιάρκη αν θα πρέπει να γυρίσει στην Ελλάδα. Αλλά ο Κυριάκο έκανε το brain gain. Έφερε πίσω μυαλά. Φαντάζομ Ναι. Έχουν πίσω ένα εργοστάσιο. Ναι. και είναι να επιστρέψουν. Δεν ξέρω αν έχουν πίσω ένα εργοστάσιο, αλλά με, επειδή μίλησε στο φόρουμ προχθέ και γι' αυτό, mm. για το πώ γυρίζουν τα παιδιά και πια η Ελλάδα, επειδή έχει κυβερνηθεί πολύ καλά, έχει δυνατότητε να δώσει στου νέου. Αναφέρθηκε και σε ένα προσωπικό του, μάλλον στο προσωπικό του παράδειγμα. Έχουμε μιλήσει πολλέ φορέ για το brain drain και έχω συναντήσει πάρα πολλά νέα παιδιά που αναγκάστηκαν να φύγουν από την Ελλάδα. Λογή ανάγκη, γιατί η Ελλάδα δεν προσέφερε κυρίω επαγγελματική διέξοδο στα, στα νέα αυτά παιδιά. Πιστεύω ότι αυτό αρχίζει και αλλάζει. Δεν είναι εύκολη η απόφαση όλοι μα και εγώ έχω περάσει από αυτήν την απόφαση. θυμάμαι το 197. δούλευα στο εξαιρικό. Κάποια στιγμή πήρα την απόφαση με, τη, με την κόρη μου τότε λίγων μηνών να γυρίσω στην Ελλάδα. Ε, το έκανα γιατί ότι θα είχα μια καλή δουλειά. Πίστεω ότι θα είμαι μια καλή δουλειά. Πιστεύω ότι θα είχα μια, θα καλή, δουλειά, είχα μια θα καλή δουλειά και ότι η χώρα. πήγαινε με σε μια κατεύθυνση που με έκανε να αισθάνομαι πιο εσιόδοξος για την ε, συνολική της ε, πορεία και αυτός <laughs> ταυτίζεται με το μέσο Έλληνα για mm. τις αγωνίες και, ε, καθενός εδώ λέει πίστευε ότι θα είχα μια καλή δουλειά mm. δεν την ήξερε την καλή δουλειά προφανώς ήρθε εδώ Βρέθηκε στα πόδια του. Έρχεσαι εδώ με τα μπαγάζια σου, του μπόγου, τις βαλίτσες, τα σεντόνια. Ένα διαβατήριο στην άλλη και λίγο. ένα αβέβαιο αύριο στην άλλη. Μπράβο. Πατά όμω τα πόδια σου. Και, όμως. και επειδή είσαι άξιο, βρίσκει δουλειά. Και άριστο. Καλά, εννοείται. Άριστο. Βρίσκει δουλειά. Με ένα πτυχίο, αλλά άριστο. Ταιριώνει. Στέργειωσε. Χτίζει το σπιτάκι σου σιγά-σιγά. Με ένα δανειάκι. Ένα καμπινέ στην αρχή. Παίρνει ένα. Μετά άλλο. Ένα δέκατο στην πορεία. ένα θα γίνουν όμω. Είδε πώ το λέει. Κατουρώγανε στην ίδια λεκάνη γυναίκε άντρε για χρόνια. Ναι, πίστευα λέει ότι θα έχω καλή δουλειά. Το πίστεψε γιατί άμα πιστέψει. Και μη ερεύνα. Το έλεγε ο Γιώργο Μητσοτάκη ότι ήταν τη οικογένεια. Όλο αυτό. Και χωρί πίστη. Να... πίστη. Και χωρί να δουλέψει. Πίστη, τώρα επειδή έρχεται μεγάλη εβδομάδα. Ναι, ναι. Πάγε με. Η πίστη σου. Η πίστη χωρί να, να δουλέψει. Θα ζούσε αυτό ζεγκόνια παιδιά οτιδήποτε. Μπορεί να έχει πάει σε ένα χειρομάτρι, παιδί μου. Κάτι τέτοιο. Και τελικά η δουλειά που διάλεξε είναι πάλι εμεί να τον πληρώνουμε. Δημόσιο υπάλληλο. Δουλεύει, είναι μια δουλειά. Δημόσιο υπάλληλο. ο πυροσβέστη, δημόσιο Τι πάει να πει. Δεν δουλεύει σκληρά ο πυροσβέστη. Το είδαμε. Άψε τη <laughs> χώρα να καεί. <laughs> ε, υπάρχουν ε, ευθύνε. Υπάρχουν ευθύνε. Τέλεια λοιπόν σε αυτά. Το θέμα των ημερών από προχτέ είναι η οικογένεια στην Πάτρα. Η σύλληψη τη μητέρα, έπαιζε έτσι κι αλλιώ αυτό στα social media, Χωρίς βέβαια να το Κανεί δεν το έλεγε με βεβαίω τρόπο. το έλεγε με αφού για το νου, αλλά δεν ήθελε να, να, να το πιστέψεις δεν ήθελε να μείνει αυτό. Λε, είναι αδύνατο να έχει γίνει. Πώ μπορεί να έχει γίνει, και όχι μόνο πώ μπορεί να έχει γίνει ένα μυαλό να κάνει όλα αυτά που έχουν αποδειχθεί ή μπορεί να αποδειχθούν στην πορεία, αλλά πώ ξαπάτησε γιατρού, για αρχέ, έρευνε, πώ έγινε όλο αυτό. Βεβαίω από όλο αυτό φαίνεται ότι ούτε οι κοινωνικέ υπηρεσίε σε αυτόν τον τόπο στα κρίσιμα δεν υπάρχουν. Ούτε κράτο. Υπάρχει Γιατί το χαμόγελο υπάρχει. του παιδιού είχε ειδοποιήσει ότι κάτι παίζει με αυτή την οικογένεια. Αλλά δεν Σε είναι... ποιο παιδί, από το πρώτο. Δεν, δεν ξέρω τώρα ακριβώ, αλλά υπήρχαν κάποια, κάποια ερωτήματα. Βεβαίω. Αν υπήρχε κοινωνική υπηρεσία, θα είχε πάει, θα είχε δει τι γίνεται, ίσω να είχε καταλάβει. Και ίσω να είχε σωθεί και κάποιο παιδί. Γιατί δεν είναι ότι ήταν ένα παιδί είναι κατ' επανάληψη. Και, ίδια. και η ίδια. Προφανώ ένα άνθρωπο έχει κάνει ό,τι χειρότερο μπορεί να σκεφτεί. Δηλαδή, πραγματικά δεν χωράει. Είναι. Καλά, έχουμε κάνει. Πλανητικό γράψει. θέμα. Η αρχή τραγωδία τα έχουν γράψει όλα όχι, όχι με τέτοιο ε, σύστημα. Είναι μια συγχρονη μύδια. Και αν είναι τρία, αν είναι τα τρία παιδιά, δεν είναι συγχρονη απλά. Ξεπερνάει αυτό το. Απασχολεί του πάντε. Είναι από τα θέματα που προσπαθεί να, να μπει λίγο τι θα γινόταν, πώ θα νιώθε το παιδί, πώ έβλεπε το παιδί τη μάνα, το μεγάλο, το μεγαλύτερο, το τελευταίο που πέθανε. Δεν, μπορεί, δεν πάει ο νου σου. Που είχε το... Το... Τι βλέπει η ίδια εκείνη τη στιγμή, τι νιώθει η ίδια εκείνη τη στιγμή, που το μελετάει, έχει βρει το φάρμακο το κατάλληλο, πώ το βρει. Τη δοκιμασία, πώ να είναι Σαββατοκύριακο πάντα, να λύπουν όλοι, να είναι μόνη τη. Όλα αυτά ξεπερνάνε. Α, πάντα, δε, δε, δεν μπορείς να σταθεί αυτό καθόλου. Όλο μύριζε περίεργο έτσι και αλλιώς, δηλαδή κάτι το Νοέμβρη τη διάβασε είχε πάει στο X Factor ο άντρας της ε, συμμετοχή ενώ έχει γίνει αυτό δηλαδή είναι όλο κάπως όλο είναι κάπως προφανώς μπάζι. βέβαια ε, είναι και πρωτοφανέ, όχι και τόσο βέβαια θα έλεγα ε, όπως το χειρίζεται και η κοινωνία με έναν τρόπο πριν, πριν την κοινωνία Είναι πρωτοφανέ όπω το χειρίζονται τα κανάλια και πολλοί στα κανάλια εκπομπέ. Τα κανάλια το χειρίζονται όπω έχουν μάθει να χειρίζονται όλε του εκπομπές Όπω είναι όλα του τα reality. Έτσι είναι και αυτό το reality. Απλά αυτό έχει λίγο παραπάνω έκταση. Εδώ αίμα. έπιασε πάτο ή οροφή. Η Άλεξη και, παρα, και τα δύο εδώ ταυτίζονται. Αλλά το δελτίο ειδήσεων πια δεν ενδιαφέρει από το, από το ε, reality το που είναι πριν ή μετά. Δεν είναι το δελτίο. Είναι και εκπομπέ. Εμπαγγελάτο, Εμικολούλη, Η Ζήνα Κουτσελίνη. Όλε αυτέ τι μέρε έχουν ξπερματήσει Στάρουνε τρελά που πιάνουν αυτό το θέμα Ξαναχτίζουνε καριέρε, ξαναγεννιούνται Άλλοι ξεχασμένοι καμένοι προ, Προφανώς και επειδή βλέπει ένα κοινό Χτες είδαμε αυτές τις εικόνες Θα του ακούσουμε τώρα Τι θα κάνει η Κολούλη αύριο Έξω από το σπίτι νούμερα. της οικογένειας στην Πάτρα είχαν, Είχανε 200 Είχαν μαζευτεί Άνθρωποι μαζί με παιδάκια Γυναίκες, άντρες Να άνδρες, θέλουν να κάψουν τη μάγισα. Να χτυπάνε, την πόρτα, να χτυπάνε την πόρτα, να γράψουν θάνατος πάνω στο παράθυρο και να είναι όλοι με σηκωμένα τα κινητά και να τραβάνε τη λέξη θάνατος δηλαδή αν, αν εκείνη τη στιγμή έβγαινε έξω κάποιο μέλος οικογένειας κάποιος βγήκε και του επιτέθηκαν θα το πετάγανε πέτρες, θα το βγέγανε θα κάναμε οι νοικοκυρέοι που βρίζουν τη μάνα επειδή σκότωσε άνετα θα σκότωναν Κανονικά θα σκότωνα. Και έχοντα και τα παιδιά του μαζί. μαζί. Να μάθουν τα παιδιά. Και λέμε τώρα ότι υπάρχει σοσμό. Δεν υπάρχει. Τι υπάρχει? Δεν, δεν, δεν υπάρχει. είναι όλη η κοινωνία. Όχι, έτσι από αυτό το κομμάτι είναι ο πάτο τη κοινωνία. Από πάτο τη κοινωνία λοιπόν βλέπει αναπαράγει τον εαυτό του. Γιατί η ίδια σκατήλα με τη μάνα είναι και αυτοί που πήγαν να παίξουν να κάψουν ε, τη μάνα. Ακριβώ οι ίδιοι. Με τα παιδιά τους μαζί, φωτογραφίζοντας το θάνατο και κάνοντας χάστα και στο Instagram φωτογραφίζοντας το θάνατο Ακούγοντας τους, θα τους ακούσουμε τώρα καταλαβαίνεις από τη φωνή, από την οργή που βγάζουν τι σαπίλα υπάρχει μέσα τους <σομίου> <σομίου> <σομίου> Εάν πραγματικά έκανε αυτό το πράγμα πρέπει να την κρεμάσουν. Yeah. Άρρωστη, ξεάρρωστη, εάν το έκανε αυτό πρέπει να την κρεμάσουν. <συνήθυν> Τέλος! Τέλος. <συνήθυν> να την βάλει η πλατεία Γεωργίου, να την κρεμάσουν και να περάσει όλη η Ελλάδα <συνήθυν> το καθένα αυτή τη Μωρή. Όλη η Ελλάδα! Όλη η Ελλάδα! Όχι μόνο αυτή και τους άλλους, γιατί και οι άλλοι είναι συνέμετοι. Και ροπή! Δικαίωση απ' όλο τον κόσμο! Δώσεις σε λαό και παιδιά θα λαό! Εδώ χωρίς πολιτική έκφραση Αυτοί είναι φασίστες Στην, ουσία. Κανονικά, στην όμως. ουσία, είτε έχουν ψηφίσει δεν έχει σημασία. τα φασιστικά ή οτιδήποτε δεν έχει καθώς, μπορεί, κάποιος να ψηφίσει. Μπορεί κάποιο να μα ακούει τώρα από αυτού. Δεν έχει καμία απολύτω σημασία. Είναι στην ουσία. Είναι ο φασισμό στην ουσία. Μέσα βαθιά που είναι το σκοτάδι, το μαύρο ή μαυρίλα, ο θάνατο. Το μίσο. όλο αυτό. Και αυτοί οι άνθρωποι ουρλιάζουν επειδή μια μάνα σκότωσε τα παιδιά τη και είναι οι ίδιοι άνθρωποι που ουρλιάζανε στη Μυτιλίνη επειδή μια μάνα προσπαθούσε να σώσει το παιδί τη. Και τι πρόχνανε μέσα. Είναι ακριβώ. ή που βίζανε τι του Είναι ακριβώ οι ίδιοι άνθρωποι αυτοί οι Σαπίλα. Και έτσι. Τη μία συγκέντρωση που έγινε χθε το βράδυ αυτή και η άλλη που έγινε χθε το μεσημέρι για του Σαϊντού, τον ε, ε, μετανάστη. Το, και το, το, το άλλη ποιότητα φωνέ, αισθητική άποψη από τη συγκέντρωση με τον Γιατόν Σαϊντού. Είναι ένα καταπληκτικό παιδί, είναι στο σχολείο μας τα τελευταία τρία χρόνια. Και πραγματικά πιστεύω ότι δεν υπάρχει άνθρωπο που έχει να πει τα αντίθετα. Δίνουμε έναν αγώνα πάρα πολύ σημαντικό για να κρατήσουμε το συμμαχτή μα εδώ πέρα. Ε, είμαστε τόσα χρόνια φίλοι, είμαστε συμμαχητέ, είμαστε η οικογένειά του. Έχει όλη την Ελλάδα δίπλα του, πιστεύω. Θέλει σίγουρα να δώσει πανελληνίε εδώ όταν ε, είναι 100% έτοιμο. Θέλει να ασχοληθεί κιόλα με τα τουριστικά επαγγέλματα, εφόσον γνωρίζει ήδη κάποιε ξένε γλώσσε και έχει, μπορεί να ε, ε, ανταποκριθεί. Ε, και γενικά το όνειρό του είναι να μείνει στην Ελλάδα. Το Σαντού ενταχθεί πλήρω στο σχολικό περιβάλλον. Ε, Είναι πάρα πολύ αγαπητό από όλα τα παιδιά και του καθηγητέ. Μένει στο κέντρο τη Αθήνα, σε κάποιο διαμέρισμα που μένουν τρία παιδιά από την κοινότητα αυτή. Έρχεται καθημερινά στο σχολείο μα, παρακολουθεί καθημερινά τα μαθήματα, ακόμα και όταν η συγκοινωνία έχει κάποια στάση εργασία κτλ. Έρχεται και με τα πόδια. Αυτό το παιδί από την πρώτη ώρα μα εντυπωσίασε με τη διάθεσή του για μάθηση, με τη διάθεσή του για ένταξη. Έχει αδράξει κάθε εκπαιδευτική ευκαιρία. Και ε, όλη, αυτή, όλη αυτή την περίοδο ε, δίνει, και εισπράττει αλληλεγγύη ανθρωπιά και φιλία από τους μαθητές. Πρέπει να σημειωθεί κιόλας ότι τώρα με τον πόλεμο στην Ουκρανία θα έχουμε και άλλους πρόσφυγες. Οπότε το θέμα δεν είναι να παλέψουμε μόνο για το ΣΑΙΝΤΟΥ. Βέβαια πρέπει να παλεύουμε για όλους τους ανθρώπους, για κάθε ΣΑΙΝΤΟΥ, για όλα τα δικαιώματα και να δείχνουμε την, την αλληλεγγύη μας σε όλους τους πρόσφυγες. Εδώ οι άνθρωποι αποτυπώνται και στη φωνή αυτό. Γιατί έχει σημασία τι επιλέγει να κάνεις στη ζωή και πώ σκέφτεσαι. Και γενικώ όταν επιλέγεις τη ζωή σε σχέση με τον θάνατο. Προφανώ. Γίνεσαι ικανοποιημένο σε σχέση με το, το φω θα βγει και στη φωνή. Σκέφτεσαι. Χρωματίζεται φωνή. Σκέφτεσαι γεμίζει. περισσότερα. Το έναν άνθρωπο εδώ. Προφανώς η μάνα αυτή θα πάει στα όργανα τη δικαιοσύνη, Είναι ήδη στα χέρια της δικαιοσύνη, Θα δικαστεί, θα καταδικαστεί Θα τιμωρηθεί Ό, όπως πρέπει Ότι προβλέπεται να γίνει και όπως πρέπει να γίνει Όπως είναι οι νόμοι και το σύστημα που έχουμε δεχθεί όλοι να προφανώς, γίνει γιατί Όχι με κρεμάλες και τέτοια Οι έξαλλοι Που θα πάρουν από κάτω αυτοί που έχουν εθιστεί στην καφρίλα Και από τα κανάλια και από τη ζωή του, γενικότερα, που θα πάνε από κάτω να φωνάξουν θάνατο όσοι οι νοικοκυρέοι. <χτυπάνε> πόρτα, οι καλοί, οι καλοί, που, δεν, οι καλοί που, δεν, που δεν κάνουν τέτοια πράγματα, με ρητορική μίσου, για να πάνε σπίτι ήσυχοι, να σβήσουν τι ενοχέ. Και, είχαν και τα που, παιδιά. όταν έχουν αυτή τη ρητορική, τι θα κάνουν στο σπίτι στη γυναίκα του αυτό ο κάφρο, πούμε. Τι θα κάνει στο παιδί του αύριο μεθαύριο Το που παιδιά, θα κάνει κάτι. Εί, είχαν κάποια παιδάκια χθε, κάποιε μανάδε εκεί και γονεί στην πάτρα, πουρλιάζαν, είχαν τα παιδιά του. Αυτά τα παιδιά πώ θα μεγαλώσει στο σχολείο. Υπάρχει περίπτωση να είναι καλό μαθητή αυτό το παιδί. Να είναι δηλαδή ακομπλεξάριστο παιδί, να αναδεί τη ζωή του, να μην έχει κόμπλεξ με του γύρω του. Υπάρχει περίπτωση να μεγαλώσει σωστά αυτό το παιδί. Δεν θα κλωτσίσει τη βία που έχει πάρει μέσα από το σπίτι και τη βία που βλέπει εκείνη την ώρα. Δεν θα τη βγάλει στους μαθητές, του φίλου του. Με τον πατέλα του, στον γυναίκα του, ή οποιοδήποτε άλλα. Τι κάνουνε, τίποτα από αυτά Είναι σαν να μιλάμε σε τι Όχι θες. τίποτα, αυτοί πήγαν ως οι σωστοί οικογενειάρχες ναι, Κατά τις κακιάς μάγισσας που σκόλτω τα παιδιά της Για να σβήσουν λοιπόν, το όποιο νοχέ χέρι. μια από τις πολλές απαντήσεις Είπαμε εμείς διάφορες Είναι το καινούργιο τραγούδι του Σταμάτη Μορφονιού Μας το έστειλε Ελλάς ΑΕ Με αυτό πάμε και στι διαφημίσει. Εδώ στα τρομονέα των 8 Να σας γεμίσουμε σκουπίδια το κεφάλι Να σας γεμίσουμε με φρίκη με μισέδια πανικό Έχουμε αίμα, έχουμε βία, έχουμε πόνο Έχουμε νέα από τον κόσμο, φοβερά Να υπακούτε από εσάς θέλουμε μόνο Να είστε μα παιδιά και όλα θα πάνε καλά Κυρίε και κύριοι έτσι είπα να σας πούμε Τα φετικά μας που φροντίζουμε για εσάς Μην είστε αχάριστοι δουλεύστε να σας δούνε Και σας υπόσχονται θα αλλάξουν οι συνθήκες σκλαβιάς Κύριες και κύριοι λίγη σύνεση ζητάμε Λίγη συνένεση απλά λίγη κοινή λογική Δεν θα πέσουμε δε, και να σας πάμε Πώς κάνετε έτσι, δεν το βλέπετε, μιλάμε με στωρκή Κυρίε και κύριοι, έτσι ήταν και έτσι θα είναι. πάντα η αδύναμοι, πάντα οι δυνατοί. Τι τα σκαλίζετε, αφήστε τα να πάνε. Όσοι αντιδρούν, να το ξέρετε. Αυτοί είναι οι εχθροί. Κύριες και κύριοι, θα τα πούμε αύριο πάλι. Κάντε έναν άγια τώρα, κιόνιρα γλυκά. Κι αύριο ίδια ώρα ήρθε η φόβη πάλι. Ωστότε νιώστε τυχεροί με στην ευρύ χωρί σκλαβιά. Βρετα πουλάκια μου, τι όμορφα τα λένε. Τρώνε και πίνουν οι αφέντε και ζητούν υπομονή. Έχουν του σκλάβου να δουλεύουν και να φταίναν. και έτσι, όταν ήρθε το μπιλιέτο, είπαν τα φάγαμε μαζί. Βρε τα πουλάκια μου πώ το έχουν κανονίσει. Κι πει τα ολόκληρη και σκλάβη, προσοχή. Και όποιο τολμήσει να αντιδράσει, να μιλήσει, Αναλαμβάνει η αγία κρατική καταστολή. Μελάτε λίγο να πούμε τα πράγματα με το όνομα. Οι του τη χώρα που γαμούν με το μπαρά του. Κάτι να στι θυσίε εργατών και αγωνιστών. Κάτι να νίκει στα όνειρά και στι ζωέ μικρών παιδιών. Την εταιρεία με κομματάχες διορισμένου σε θέσεις διευθυντών, Υδιοκτησία και τσιφλίκη. Διομηχάνων, εκδοτών και φοπλιστών. Μα ένα κόκκινο ποτάμι κατεβαίνει από ψηλά. Θα το παλέψουμε στη νίκη, το χρωστάμε στα παιδιά. Στις λευκές σελίδες που έχει ακόμα η ιστορία Θα γραφτούν άλλε δύο λέξει, Δικαιοσύνη Ελευθερία Η κυβέρνησή έχει αποδείξει εξάλλου ότι δεν έχει ιδεολογικές αιμονές, <Ρι> δεν διστάζει να δράει υπέρ του πολίτη <Ρι> και να ρυθμίζει όπου χρειάζεται την ασυδοσία των αγορών. <Ρι> Πολύ καλό! Το άλλο με το τοτότο το ξέρετε! Τρία <Ρι> στα τρία. Τα πέτυχε και, και τα τρία. Τι θε να δώσει. Θα δώσουμε προσκλήσει. Για Για την παράσταση Ζήτο το Πένθο. Τρίτη δόση. Έχουμε δύο τρέλερ μέσα στην εκπομπή συνέχεια. Τι δύο, ένα είναι. Δύο. Παίζει σε κάθε διαφημιστικό πακέτο. Όχι, μπράβο μα παίζει τακτικά. Λοιπόν, τρει δε πε προσκλήσει. Για την παράσταση Ζήτο το Πένθο. Τσολιά ενδετσόλια μπαν στο Σταυρό του Νότου αυτό το Σάββατο. Τελευταίο Σάββατο. Που είναι το τελευταίο Σάββατο, αλλά παίρνουμε παράταση. Α, άρα δεν είναι το τελευταίο Σάββατο. Όχι, ήταν το τελευταίο. Το Σάββατο. Α, και πόσοι πόσες... παίρν Μέχρι το Δεν Πάσχα, πρέπει. μέχρι το Σάββατο του Λαζάρου. Τόσο πολύ. Τι θες; τι ωραία Θα της. ακούγεται αυτό το trailer συνέχεια. Ναι, oh, Έτσι, θα θα το πάσχα. πάσχα. Άλλαξε τρέιλερ. Δεν τόσο πλέον. πολύ, αλλά δύο Σάββατα είναι. Έφτασε το Πάσχα. Έφτασε το Πάσχα. Είναι αυτό που έρχεται τώρα και άλλα δύο. Οπότε παίρνουμε παράταση. Ε, οι τρει πρώτοι θα τηλεφωνήσετε καταρχά. Το 2:11:10:80:880 θα κερδίσει τα πριν πριπρόσκηση για αυτό το Σάββατο. Ε, στο Σταυρό του Νότου Στις 10 η το βράδυ ξεκινάει η παράσταση. Οι υπόλοιποι, οι υπόλοιποι μπορείτε να κάνετε τι κατήσει σα μέσω του βήβα.gr και θα πούμε σε λίγο και του νικητέ. Ναι, μόλι να μα φέρει έρθουν. η Αλένη απ' έξω. Ωραία. Λοιπόν, ε, πήγε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, Πρωθυπουργό στον πύργο κάτω γιατί έχουν ξεκινήσει, εγγενίασε τα έργα σε ένα μαρτωλό έργο και σε ένα δρόμο που έχει προκαλέσει νεκρούς πολλούς από Πάτρα μέχρι πύργο. Έχει μείνει αυτό το Χρόνια κομμάτι, τώρα. είναι κομμάτι θανατηφόρο κανονικά. Και ήθελε εκεί να διανθίσει το λόγο του. Με, με ξυπνάδουλε και με κατάρτιση και με μουσική. Ευκαιρία ήταν, μπράβο. Και είπε αυτό. Κλείνοντα, και καθώ έφτανα στον, στον χώρο του εργοταξίου, μου ήρθε στο μυαλό ένα ε, τραγούδι τη δεκαετία του 1980. <ΣΣΣΣΣ> δεκαετίας του 80 από έναν ε, σημαντικό ε, εγγλέζο ε, τραγουδιστή και τραγωπιό και τραγωπιό και τραγωπιό τον τον Ρέα το οποίο ονομαζόταν The Road to Hell ο δρόμος προς την κόλαση ο δρόμος προς την κόλαση είναι ο δρόμος ο σημερινός Πάτρας πύργου. ακούμε Κρίς Ρέα στα παραπολιτικά 90,1% <σίλαινα> τι λένε άλλο, τι λέγανε. Η Χριστίνα αφιερώνει στον Αποστόλη κτλ. Και και Κρυ Ρεά, και ο τραγωδό. Εκεί το βράδυ μόνος, σου. εσύ που με ακού. Αυτά είναι μεταγενέστερα, δεν α, λέγανε τότε τέτοια. Α, τότε δεν τα λέγανε, όχι. Που. Αυτά είναι πιο μετά. Αυτός είναι ο δρόμος Προς την κόλαση του Κρυ Ρέα mm, Μεγάλο τραγωδό. Ο κυριάκο Μητσοτάξη ήθελε να διανθίσει το λόγο αυτά. Τι τα θέλει. Τι τα θέλει. Τη τελευταία φορά που πάει στην Πάτρα. Και είχε έρθει η μα μας, είχε πει τότε σε μια προεκλογική ομιλία ότι στο αμάξι ανακάλυψε ότι μπορεί να δει Netflix. Πς, Δεν ξέρω είναι, τώρα με πλάκ. τι ανακάλυψη θα γυρίσει από την Πάτρα. Με κρίση ρέα. Με... Με... Αυτός έχει το Το γνωστό με ευτύριο, ε. Ναι. Mm. <laughs> <laughs> <laughs> πέμπτη, μπράβο. Έχεις yeah, τρία. Εγώ φτε ο Κυριάκος. Αυτά λες και το Σάββατο. Όχι. Εδώ κάνω, εδώ κάνω προπόνηση. <laughs> <laughs> λοιπόν έχουμε τις νικητές. Είναι η κυρία Ευτυχία Καμινού, ο κύριο Γιάννη Γαλανός και η κυρία Χριστίνα Μπαρμπούτη. Κέρδισαν από μια διπλή πρόσκληση για αυτό το Σάββατο, τη η, η σατυρική παράσταση Ζήτω το πένθος Τσολιά, έντε Τσόλια στο Σταυρό του Νότου. Ε, 10 ξεκινάει η παράσταση, 9.30 ανοίγουν οι πόρτε, ελάτε νωρί για να γίνουν οι απαραίτητοι ο έλεγχοι, έλεγχοι κτλ. Οι κρατήσει για του υπόλοιπου είναι στο viva.gr και στο 2.10 92 26 975. Καλά έχεις πάει τα προηγούμενα Σάββατα από Πολύ καλά και αυτό πήγαμε είδαμε. και την παράταση, παράταση παράσταση να πω, παράσταση στην παρά, παράταση, παράσταση. Έρχεται ο κόσμο, παρά τις πανδημίες, παρά τα κόσμος, κρύα που ήταν das. στην αρχή, παρά τον πόλεμο, παρά, παρά Θέλει μ, θέλει, μ, θέλει κοίταξε, να δει κάτι να... Κοίταξε, είναι και από τι λίγε στιγμές που μπορείς να και μια αντίθετη φωνή από αυτή που υπάρχει στα mainstream ε, μέσα γενικότερα. Κάπου μπορεί να ακούσεις και κάτι διαφορετικό, ένα αντίλογο, Ε, δηλαδή, συγχαρώ όλα που γίνει κυβέρνηση ότι είναι πολύ καλά όλα αυτά που δίνει η κυβέρνηση λέω την και αυτά. λέω κι αυτά. Δε... Αλλά λέω. κάποια στιγμή λέω ότι δε κάποιοι μπορεί και να ζορίζονται Ότι η σταθερότητα και έχει λέω κυβερνήσει και πολύ καλά. Λέω κι αυτά, αλλά κάποια στιγμή μπορεί να υπάρχει μια στάθεια. Τίποτα πασπατέλε, τι <laughs> έχω ακούσει. <laughs> είσαι μπαθί, είσαι κίτρινο, είσαι μίζερο, Το κίτρο είναι αρασιστικό μου κάνει. Η εντό color. What, <χει> τι κοίταξε, τι, τι, τι, τι, δεν μου αρέσουν αυτά. Αγλ, αγγλικά μιλάς ή στο σημερινό λαό που έχουμε μετά ή αύριο. Έχει πιάσει μια αγγλική συζήτηση πάλι και λε τα αγγλικά σου. Ναι, ναι, ναι, ναι, αύριο, ναι, <χει> ναι. Ωραία. Ε, είδαμε όλοι τα Οσκάρ προχθέ, το Will Smith, το Χαστούκι, στον άλλον εκεί ηθοποιό. Ε, βγήκε αυτό να το σχολιάσει. Ένα δικό μα Όχι, όχι, δικό μα ηθοποιό. Δεν πέταξε μπουκάλι ο Will Smith. Για να το βγει ο Πρετεντέρ. <χει> ο Πρετεντέρ βγαίνει να <ο> σχολιάσει τα μπουκάλια, μόνο. Ναι, αυτό δεν θα σχολιάσει κιόλας Μπορεί να έχει σχολιάσει μετά από τόσα χρόνια που έχει Ο Γκλέτσος λοιπόν Ο αποστόλης Σχολιάζει ω εξή το τι έγινε στα Όσκαρ Το Hollywood, σαν Hollywood και σαν Αμερική και σαν βραδιά εκείνη και σαν όλα αυτά περνάει γραμμέ. Πώ περνάνε τα κόμματα, γραμμέ, πώ περνάει η Κουμουνδούρου, πώ περνάει yeah. το Μαξίμ. Έτσι δεν είναι. Σωστό, σωστό. Και πολλέ φορέ είναι και πολύ πιο μπροστά από τα πράγματα. Βλέπουμε για ρατσισμό, βλέπουμε για ομοφυλοφιλία, για ομοφοβία. Περνάνε πολλά πράγματα όντω. Εδώ όμως τι μπορεί να πέρασε κανεί μέσα από ένα σκηνικό βίας. Ότι ξυπνάμε τώρα από, το, από, τον, από, από την από καραντίνες και από τον κορονοϊό και, και έχουμε πόλεμο. Και ενδεχομένω να έχουμε και, και τρίτο παγκόσμιο. Ξαραμοιράζει τον κόσμος. Mm -hmm. Ελάτε, χαστούκι, ξυπνάμε. Άρα η βία και ξαναμπαίνει για... στη ζωή μας δηλαδή με έναν τρόπο ας πούμε. Δεν ξυπνάμε έτσι απλά για ψηλουπίδημα. Ξυπνάμε γιατί... Ε, ο ένα ο τυπάκο, ο ένα ο, ο τύπο πείραξε κάποιον αδύναμο, mm -hmm. κάποιον που πα, μια άρρωστη γυναίκα. Είναι όλα συνολογικά αυτά. αυτή την ανάγνωση. Εσεί λέτε ότι τηρουμένων των αναλογιών μπορεί να δούμε τον πόλεμο πίσω από αυτό, τη Ρωσία που είναι ο ισχυρό και που είναι ο βίαιο και την Ουκρανία που αμήνεται, α πούμε, που είναι η γυναίκα, πούμε, στην περίπτωση αυτή αδύναμη. Ο αδύναμο κρίκο τέλο Το βλέπετε Παρα από αυτή την πλευρά. αλλο και βλακίες, αλλά λέμε τώρα για να με Βλακίε λε. Το μπορεί, <laughs> μου <αρέσει. laughs> μπορεί, μπορεί και όχι. Κοίτα, αλλά μπορεί και βλακίε. εδώ βλακίες. είναι ωραίος ο Κλέτσος για τον εξή λόγο. Λέει κάτι, κουφό εντελώ, δηλαδή λέει βία στο Χόλιγουτ, βία στη Ρωσία στην Ουκρανία, αδύναμη γυναίκα του Σμιθ, αδύναμη Ουκρανία και τα συνδέει αυτά τα δύο. Mm. Το λέει μόνο του. Όταν του το πακετάρει ο οικονόμου, δηλαδή λέτε ότι συμβαίνει αυτό και αυτό, καταλαβαίνει το μέγεθο τη βλακίας που έχει πει. Και, και λέει, αυτό μαζέψει λίγο. Ναι, μάλλον μπορεί να λέω και βλακίας. Ο βλακίας λέει σίγουρα. Δεν <χαι> το, το <ωραίο, laughs> συζητήσω ότι... αυτό. <laughs> ναι, Είμαι μια βλακία είναι το αυτό. Το ωραίο είναι ότι βγάζουν για να σχολιάσει ε, τη βλαβερή αρενοπότητα πούμε, <inaudible> του Μπρουσ Γουίλις το Μπρουσ Γουίλις λέω του Γουλισμίθ. Είπα για το Για να Εντάξει. σου λέω που, που όλο το πλασάρισμα του Γκλέτσου όλα αυτά τα χρόνια όπως το ξέρουμε Είναι όλη αυτή η τοξική αρενοπότητα της ματζίλας Του άντρα του βουλούμα, μαμά Ζήλεια και δέρνο Δεν, ε, δεν ε, ήταν του, έτσι αυτό, ήταν πάντα, αυτό παρουσιαζόταν πάντα από ότι από ο, ο Πολάς Βαρίς Ας τους ρόλους Αυτό, τύπος, αυτό έμεινε προς τα έξω Σαν τύπος Με γεθάσουμε στο ψάρι Αλλά με τότε αυτό ήταν Σαν τύπος δεν ήταν προκλητικός Αυτό ήταν το μπουρταλό τέτοιο και Οι ρόλοι του ήταν τέτοιο και το φυσικό του ήταν και αυτό Και αυτό άφηνε από τους ρόλους να, να... Πάντων, να μην μείνει και προσπαθήσεως Σαν ηθοποιό τον Γκάλα να πει όλα αυτά Μη εσύ ε, ψηλό ωραίο άντρα μέσως να διλέψεις Δεν θέλω όλον αποστόλη <laughs> Δεν, Να μην υπάρχει άλλο αποστόλης <laughs> Όπου υπάρχει αποστόλης Μα, έχουμε, έχουμε και αυτά τα θέματα Ωραία θα σε πάω σε κάτι που είναι πιο οικείο σε σένα Α τι Α τι <laughs> ε, θα κάνουμε μια διατριβή στην βλακία θες Την έχει γράψει ο πατούλης Όχι. Επειδή λε για διατριβή και επειδή ξέρω ότι την έχει κάνει κλέψει καμιά λογοκλοπία ή από όλου. Ολού... Σου είπα όχι στο γράψη. Ah. Όχι στο κλέψη το βάλει τώρα. Αφού ah, okay, okay, okay. με την αξία του τι είναι αυτά που λέει. Δεν υπάρχουν αποδείξει. Επιστημονική το. μελέτη δεν υπάρχει. Δεν έχει γίνει, όχι. Μήπω το Ινστιτούτο Φιλορεντία μα πει κάτι. <laughs> θα δούμε. Ε, θα τα κατάλαβετε. Ορίστε. Λέγε ηλίθεια. Να δούμε τι σοβαρό μπορεί να έχει τα μου Έχει συμπέσει στην Ελλάδα. Ο φιλορωσισμό. Δεξιά. Απ' την πλευρά τη ορθοδοξία και τη ομοδοξία και τη πατρίδο και των ηρώων κτλ. Την μια απ' την πολιτικού με ποιο έχει συμπέσει, με την αριστερά που ταυτίζουν τη Ρωσία με τη Σοβιετική Ένωση. Λέγε βλαμένε! Τι είναι αυτό το σοβαρό! Δεν έχει να μα πει ότι ο Πούτιν καπιταλιστή δικτάτορ είναι Ρωσία. Λέγε βλάκα! Άρα είναι Σοβιέτ. Άρα είναι αυτή η δική μα. Εδώ. Είναι αυτή η ωραία σκέψη που δεν την έχει μόνο ο άδων, την έχουν και άλλοι συμπολίτε μας Που λένε Ρωσία, Σοβιετική Ένωση, Πούτιν, Στάλιν, ίδιο πράγμα. Ακριβώ αυτό το κρύβο. Τσούμπα, κουκουέ, Σταλιν. Όχι, ρολεξ. Το κότερο του Φλωράκι. Ναι, ναι. Και το ιδιωτικό σχολείο τη Παπαρίγα πάει ακόμα. Αυτό δεν έχει τελειώσει ποτέ αυτό το κολέγιο. Ήδη πόσο το έχουν πληρώσει. Ναι, ναι. Και Μποφίλιο. Κολέγιο Μποφίλιο ήταν τελευταίο καιρό. Πριν ταιριάζει. Για να έχετε. Τελειώσαμε κάπου εδώ, γιατί έχουμε λαός, Σα είχαμε και κρίση ρεα σήμερα. Ναι, ναι, ναι. Τι άλλο θέλετε, Όλα και τα πάντα. να Ανογγιλέμπα για το τέλος Όλα, όλα, όλα, όλα, τα, όλα πάντα. τα πάντα είχαμε. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο. λαός μετά διαφημίσεις Γεια χαρά. Αποστέλη. Έλα. να χθε. Ήμουν χθε. Μπράβο, Αποστολή. Μπράβο. Όλα τα κατάφερα γιατί δουλεύα. Ζουλεύω εσά που ήσασταν. Την επόμενη φορά ελπίζω να τα καταφέρω να είμαι και εγώ. Σημασία Έτσι. έχει ακόμα και να μην ήσουν να σαν παρουσία εκεί, να ήσουν ανοητικά εκεί. Να στηρίζει. φαντάζομαι ότι η πλειοψηφία του λαού νομίζω ότι νοητικά το στηρίζει όλο αυτό. Γι' αυτό θέλω να απαντήσω και στο Θήμιο και στον Ταλάρα βασικά που είπε ότι η αρχική τάξη πρέπει να καταλάβει και όλε αυτέ τι. Σάχλες, από εγώ, πάνω, πότε ακριβώ η αστική τάξη τη χώρα ήταν στον ίδιο δρόμο με το λαό, ήτανε ποτέ, δηλαδή, ήτανε όταν εκδηλώσαν τον Πελογιάννη, ήτανε στην κατοχή, ήτανε σε κάποια από τι μεγάλε στιγμέ τη ιστορία. Καλά, ποτέ, χώρα, ποτέ δεν περιμένουμε τώρα, προφανώ. Ποτέ, ποτέ, ποτέ όμω, ποτέ, ποτέ είναι αλλού. Το θέμα είναι να το καταλάβει η άλλη τάξη, όχι η αστική, γιατί η αστική ξέρει πάρα πολύ καλά τι κάνει. Η δικιά μα να καταλάβει ότι εμεί είμαστε απέναντι σε αυτού, ότι είμαστε μόνοι μα, δεν υπάρχουν αυτοί πιθανά, και. Πρέπει μάλλον να πάρουμε λίγο την κατάσταση στα χέρια μας, προκειμένου να αλλάξει λίγο και η μοίρα αυτού του τόπου. Να σα πω, μην τι ψάνε τώρα με του δεξίου, φίλε. Φάγανε που φάγανε τη, τη φάπα τη χθεσινή με τη συναυλία, που μετράγανε σημαίε να δούνε αν έχει καμία τη Ουκρανία. Μετά τον βρήκανε και τι βγάλανε και λένε Εντάξει, δεν έχω να για τον Άτομο. Ναι, να ναι, πω, ναι. Έτσι, και ο Ιώ να πει ότι είναι ανάποδα οι σημαίε, άμα ήταν. Όχι, όχι. Να τσακάρει ποια είναι η σωστή, ποια είναι η ανάποδη. Στο λέω ότι ο Μιτσοτακέικο έχει από τη μία τον Ιώνα, λέει τι μ' με τον πατέρα. Έχει κάτι τι τσιπάδε που του πονσοράρει να του κράζει όλο το αθλητικό κοινό, δεν ξέρω αν έχει δει. Αλλά τώρα έχουν θα βρούμε καινού. Θα βρω τώρα με την ομιλία Ζελένσκι. Όποιο το χειροκροτήσει είναι ξεφύλλα. Το αν θα αποχωρήσει, κάποιο θα αποχωρήσει. Το κουκού έχει κάθε δικαίωμα. Έχει δικαίωμα υποχρέωση να αποχωρήσει. Το ίδιο θα περιμένει για το μέρο 25 τουλάχιστον. Να σου πω την αλήθεια. Δεν ξέρω αν έχουμε σκοπό τουλάχιστον να σκόσουμε κάποιο πάνω ή οτιδήποτε. Θα του ρίξει, γιατί να περιμένει κάτι. Τι θα να... <laughs> <laughs> περιμένουμε. Καταρχά, ο Κατρούκαρο δεν χαιρέτσει την. Πολύ μετσατήσει αυτό που κάνει. Μήπω αυτή οι Αυστριακοί, ρε φίλε που δεν τον δεχθήκαν γιατί θα ήταν μονομέρεια ή ήταν φιλοπουτινικοί όλοι. Μήπως είναι, μήπως είναι και κουμμούνια γιατί έχουν τέτοια προβλήματα mm. Δεν ξέρω ε, πιθανόν. Ε, Πάντως δεν φίλε το είπε ξεκάθαρο ηγέτης μας Τι είπε δεν ε, θέλω την επιτιδευμένη διτερότητα Δηλαδή είναι τόσο μαζί α ας πούμε αντί να έρευτα με αυτή Δεν κάνει, όλοι μας θα πεθάνουμε Γεια σας. Βριλώ με τον αποστολή; Ναι, ναι. Άννα Αποστοχόλμη. Γεια σου, Άννα Αποστοχόλμη. Είναι ωραία. Είναι καθαρή ακόμα. Κρατάει από το καθάρισμα του Γιώργου. Στη Σουηδία με τους περισσότερου μετανάστας ήμασταν καθαριστές. Έχω καθαρίσει τη μισή στο Χόλμ. Ακρατάει, μπράβο. Ε, τι, με τι έχει το έχει κάνει. Ε, με ε, κάτι διαρκεία. Σα πράγματα για την συναυλία που ήταν υπέροχη, με αυτά που δείξατε δηλαδή, γιατί δεν είδαμε πουθενά να μα δείξουν κάποια άλλα. Πού θα δει, Μαρί, στα κανάλια θα δει. Τα κανάλια κάνουν μια σύνδεση για 10 δεύτερα για ξεκάρφωμα και <σ Bahamian> αυτό uh ήταν <sharpet> όλο. Και για το Πορτοσάτε και την τώρα που μπαμπαλίζουν και δεν ξέρουν τι λένε. Γιατί με αναστατώνουν όταν του ακούω. Χώνονται και ακούω πράγματα που δεν αντέχουν να τα ακούω. Λοιπόν, σα αγαπάμε να είστε αυτοί. που είστε και σα εύχομαι να είστε πάντα, πάντα, πάντα, πάντα καλά και να σα ακούμε. Έλα, αγόρι μου. Έλα. Στην αυλή, αρήντε, σε καλέσανε, σε ένα. Δεν με καλέσανε. Μωρή έχω πληροφορίε ότι σε καλέσανε σε αντιπολεμικό πάρτι στην Μύκονο. Ο γιο του Μητσοτάκη το οργανώνει, λέγε. Ε, κοίταξε, Νάνι, άμα είναι αντιπολεμικό. Ε, είναι αντιπολεμικό το πάρτι. Ε, εντάξει, ε, ρε φίλε, αφαι καλά του πολέμου είμαστε τώρα. Άμα γυρίσει στην Μίκονο, στην Μίκονο, τι να κάνουμε. Άντε, φίλε, Και έξα να την όμω έχει χρόνο. Γαμό στην αυλία εχθές ε Γαμό ήταν και μόνο και μόνο Πέρα από την συμμετοχή που είχε τεράστια Μόνο και μόνο για το μήνυμα που πέρασε Και το τσούξιμο που πρόσφερε Λοιπόν, σκάει ένας πάγος ένα μπάρ Οχ Οχ, οχ, οχ. Και του λέει βάλει ένα ουσκι ε, στο μπάρμαν Ναι Πάγο, Γιάννη Ααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααα Καταπληκτικό. Λοιπόν, σκάει ένα άλογο σε ένα μπαρ. Γιατί, γιατί πρέπει να συνεχιστεί αυτό. Ε, γιατί έτσι πρέπει. Ωραία, ναι, άμα έτσι πρέπει, τέλο. Ε, βέβαια, τι με πέρασε, εμένα. Εργατική τάξη τώρα δύναμη. Όχι, εργατική τάξη δεν την πει τη μαλλιά τη. τι. Ε, βέβαια, ναι, τι. Πολυγενική ηγεμονία, γάμια. Ξέρετα. Για πε. Σκάει ένα άλογο σε ένα μπαρ. Ναι. Του λέει βάλει ένα δικό μου και βάλε ένα δικό σου. Τα πίνουνε. Του λέει βάλει ακόμα ένα δικό μου και ένα δικό σου. Okay, Οκ, λέει. Ναι. Τα πίνουνε. Βάλε ακόμα άλλο ένα. Εγώ λέει θα πιω. Όχι, okay. εσύ άλογο. Ωχ, Παναγία μου. Mm. Ευτυχώς που παίρνεις yeah. γιατί λίγο είχε αρχίσει, είχαν αρχίσει οι ζέστες να βροσίσουμε πάλι. Άντε για αποστολή, mm. δύναμη δε.